Ιερός Ναός, Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 19-10-2009. Εις το όνομα του Πατρός και του Ήκτου αγυπνέματος. Βασιλεύει φουράνει η το πνεύμα της αληθείας, ο Πανταχού παρόν και τα πάνε πλήρωνα, ο Θησαυρός χορηγός. και ζωής χωριγός, ελθέ και σκήνωσον ήμουν και καθάρισουν μάζα από ασκηλίδες και σώσουν αυτές τις ψυχά συμώδες. Εί σχετικά με την νερά Προσευχή. Θα συνεχίσουμε και σήμερα αυτό το θέμα. Βρήκαμε κάποια κείμενα κάποιον πατέρων. Αυτοί οι πατέρες λέγονται φιλοκαλικοί, ή νυπτική, που αναφέρονται στην πρακτική ζωή, στην εσωτερική ζωή. Όταν πρώτα, πήγα στο Άγιον Όρος, ήμουν θυμάμαι τρίτη γυμνασίου πρέπει να ήμουν, μου έκανε εντύπωση έτυχα σε μια κηδεία, ήταν, ήταν ε, μεγάλη βδομάδα, και έτυχα και σε μια κηδεία ενός μοναχού. Και ήταν πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το γεγονός της κηδείας σε σχέση με τον τρόπο που ζούσαν οι μοναχοί. Μου είχε μείνει στο μυαλό, στη συνείδηση, ένας μοναχός ο οποίος φαινόταν ότι ενώ δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο διακόνυμο, ήταν αφανής στο μοναστήρι, ζούσε με την προσευχή και την απομόνωση. Και έχοντας εμπειρία του κόσμου που ο κόσμος κάνει σημαντικά πράγματα και φαίνεται και σπουδαίος και ο καθένας έχει την διάθεση και θα πως αυτός είναι ο κόπος του και το ενδιαφέρον του να κάνει κάτι σημαντικό και σπουδαίο για να νιώσει ότι αξίζει τον, κόσμο, τον κόπο που ήρθε στη ζωή να κάνει κάτι δημιουργικό. Έχοντας λοιπόν αυτήν την αίσθηση του πολιτισμού, αυτή την αίσθηση που μεγαλώνουμε όλοι, ξαφνικά πηγαίνει σε έναν χώρο που οι άνθρωποι ζουν για να μην κάνουν τίποτα. Φαινομενικά για τον κόσμο, για το μόνο του κόσμου. Και ήταν πάρα πολύ δυνατή η αίσθηση και η παρουσία αυτού του μοναχού που μου είχε μείνει στο μυαλό, ότι αυτός έκανε μόνο προσευχή και ήταν τελείω άσημος και στον χώρο του τον ίδιο το μοναστικό αλλά πολύ περισσότερο στην ευρύτερη κοινωνία ήταν μια ύπαρξη, ένα πρόσωπο δεν έκανε τίποτα, ήταν τελείω άσιμο. και σ' όλη τη ζωή ο μοναχός δεν κάνει τίποτα, είναι άσιμο, μιλούμε για τον υγιή μοναχισμό και ταυτόχρονα ο, θάναστου, ο θάνατός του είναι άσημος δηλαδή είναι η ολοκλήρωση αυτή τη ανυπαρξίας είναι ολοκλήρωση αυτής της διαδρομής που είναι σοκαριστικό για έναν άνθρωπο νέο που μεγαλώνει με την ιδέα, με κάποια ιδέα που μας βάζει ο κόσμος. Ο κόσμος, ο πολιτισμός μας μας βάζει κάποιες ιδέες που αυτές τις ιδέες τις ταυτίζουμε με την έννοια της ζωής. Και αν δεν τα έχουμε αυτά, νιώθουμε ότι γιατί ζούμε. Λοιπόν... Είναι πάρα πολύ ανδρείο ο άνθρωπος να αρνηθεί τις ιδέες του, τη φαντασία του, τους στόχους του, δια των οποίων αισθάνεται την έννοια της ζωής και ότι υπάρχει. Και βλέπουμε λοιπόν έναν μοναχό ο οποίος εκούσια επιλέγει την αφάνεια και η μόνη του προσδοκία, η μόνη του, η μόνη του σύνδεση, το μόνο πραγματικό γεγονός που του συμβαίνει είναι ο θάνατος. <κυρίζει> δηλαδή μποράζει 70-80-90 χρόνια, αλλά είναι τόσο καινά αυτά για τα δεδομένα τα κοσμικά, που το μόνο πραγματικό γεγονός το οποίο συναντά και καθημερινά γεύεται είναι ο θάνατος. <κυρίζει> Αυτό είναι εξωφρενικό. Κι είναι ξεφρενικό γιατί πραγματικά είναι, είναι εξωφρενικό για την δομή της δικής μας ζωής, για τον τρόπο της δικής μας σκέψης, για τον... Για, την... για τον τρόπο της δικής μας φαντασίας. Αλλά εάν το δεις το πράγμα όπως έτσι όπως πραγματικά συμβαίνει και είναι. Καταλαβαίνεις ότι εντάξει και εγώ τώρα να επιλέξω αυτού μου δύο κόσμο. και να ζήσω την ζωή, να κάνω τα πάντα. Η συνέχεια αυτού πια θα είναι, είναι πάλι ο θάνατος. Άρα τι κάνει ο μοναχός, δεν ζει σε ψευδεστήσεις. Δεν θέλει να ξεγελάσει τον εαυτό του ότι δεν είναι ο θάνατος, η συνέχεια τη ζωή του και το τέλος των προσδοκιών του. Άρα εν τέλει ο οποίος φαίνεται ανόητος αυτός ο οποίος φαίνεται άσιμο, αυτός ο οποίος φαίνεται χαζός εν τέλει στοχεύει στο κέντρο της ζωής αναζητώντας των λόγων και των τρόπων που θα ξεπεράσει την έννοια του θανάτου. Θα νικηθεί ο θάνατος και θα βρει την πραγματική ζωή. Θα βρει την πραγματική ζωή απεγδύοντας αδειάζοντας από οτιδήποτε ονομάζει ο κόσμος ζω ζω ζωή και είναι τελικά θάνατος <συσίλω> αυτό είναι που ορίζει την έννοια της εσωτερικής ζωής αυτό είναι, αυτό, είναι, αυτό, είναι που, που ορίζει την έννοια της χριστιανικής ζωής της κατά ζωή. ζωής της διάθεσής μας να ευστοχήσουμε μέσα μας και να βρούμε την αληθινή, την εσωτερική ζωή αυτό είναι η προσευχή η προσευχή είναι η αποκατάσταση της εσωτερικής μας πραγματικότητας η προσευχή είναι το ξεκαθάρισμα της καρδιάς μας είναι το ξεκαθάρισμα του αληθινού με το ψεύτικο είναι το ξεκαθάρισμα που κάνουμε μπροστά στην χαράν και στην φθοράν, μπροστά στη ζωή και τον θάνατο. Η έννοια όμως της προσευχής δεν είναι αυτή που εμείς έχουμε μέσα μας, δηλαδή μια τυπική διαδικασία να εκπληρώσουμε τις θρησκευτικές μας υποχρεώσεις και άρα αυτή η προσευχή δεν έχει καμιά σχέση με την καρδιά μας. Δεν έχει καθόλου επαφή με την καρδιά μας. Δεν με την καρδιά μας. Αλλά είναι μια τυπική, μια καταναγκαστική πράξη για να νιώθουμε ήσυχε με τη συνείδησή μας. Δεν είναι μια διαρκής αναζήτηση. Μια διαδικασία επώδυνος που παλεύουμε μέσα μας. Θα δούμε τώρα πρακτικά ένα κομμάτι, ένα μέρος, ένα στοιχείο της προσευχής, πρακτικά. Θα σταθούμε σε δύο στοιχεία. Το ένα είναι η απομόνωση και η προσευχή, η έννοια της απομόνωσης ως απαραίτητη προϋπόθεση της προσευχής και η έννοια της ψυχρότητος και, της, και του βιώματος και της χαράς στην προσευχή. αυτά που μας λένε οι βαπτιέρες μας αυτό το θέμα, δεν είναι χρήσιμο δεν υπάρχει ζωή χωρίς αυτό. Δεν υπάρχει πνευματική ζωή χωρίς αυτό. Δεν υπάρχει χριστιανική ζωή χωρίς αυτό. Δεν υπάρχει Χριστός χωρίς αυτό. γιατί εμείς κάναμε μια την πνευματική ζωή από τον Χριστόν και πάθαμε μια αλ, αλωτρίωση και μια κακηναλίωση που η πνευματική ζωή Έγινε μία σαχλαμάρα, ένα τίποτα, ένα μηδέν που δεν ξέρουμε και εμείς τι είναι ακριβώς και πώς να το εννοήσουμε Έχουμε νεκρωθεί μέσα μας ή μάλλον ποτέ δεν γεννηθήκαμε δεν, ξυπνήσε, δεν ξύπνησε μέσα μας η μαλλον ποτε δεν γεννηθηκαμε δεν ξυπνησε μεσα μας η χαρη του Θεού και πάσχουμε και ταλαιπωρούμεθα και ταλαιπρούμε και τους άλλους γιατί φέρουμε το όνομα του χριστιανού αλλά η ζωή μας προδώνει αυτό το όνομα και διαστρέφει την πραγματικότητα του Χριστού Να δούμε λοιπόν Γνωρίζετε βεβαίως ότι η ουσία της υπόθεσης έγκυνται στην εσωτερική εσωτερικήν αλλαγή της ζωής. Αναλόγως δε της αλλαγής αυτής θα κατευθύνεται και εξωτερική μετά τον άλλον συμπεριφορά. Άρα εξ αρχής ξεκαθαρίζει το θέμα ότι όλη η όλη, όλη ιστορία, όλη ιστορία είναι η εσωτερική αλλαγή της ζωής, όχι η εξωτερική. Η εσωτερική και εδώ υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Έχουμε εσωτερική ζωή Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εσωτερική ζωή είναι νεκρός Τι σημαίνει νεκρός Απλώς ζει βιολογικά Δεν μπορεί τίποτα να γευτεί Δεν μπορεί τίποτα να χαρεί Δεν μπορεί από τίποτα να εμπνευστεί Και κανένα να εμπνεύσει Ζει απλώς Σαν μία μηχανή Που δεν έχει μέσα τη πνεύμα Θεού Μοιάζει σαν τα ραδιενεργά Απόβλητα, δεν είναι τίποτα Μπορεί κατά τα άλλα Να φαίνεται χαρούμενος άνθρωπος. Να φαίνεται ένας άνθρωπος που μπορεί να διαχειριστεί τις σχέσεις του και τη ζωή του θαυμάσια. Αλλά μέσα του να μην υπάρχει εσωτερική ζωή. Να μην υπάρχει ζωή. Άρα είναι πάρα πολύ βασικό αν έχουμε εσωτερική ζωή. Φανταστείτε μια σχέση στις που έχει νεκρωθεί ο έρωτα που δεν είναι καρδιακή η σχέση. Δεν είναι τη σχέση, είναι μια, μια συμβατική σχέση. Απλώ συμβιώνουν οι άνθρωποι. Yeah. Έχει νεκρωθεί η καρδιά της σχέσης. Έχει αποκαρδιωθεί η σχέση. Τι γίνεται τότε, είναι ψυχρά, ανιαρά τα πράγματα, νεκρά τα πράγματα. Yeah. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ, είναι, είναι το σημαντικότερο στιγμή, είναι υπάρχει ιστορική ζωή. Και η όλη ιστορία λέει, έγκυται στην Αλλαγή της εσωτερικής ζωής που σημαίνει εξωτερικά. Δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Η κοσμική αντίληψη πραγμάτων κρίνεται πράγματα με οικονομικά σε μέτρα, με αριθμούς. Δηλαδή με ποσοτικά μεγέθη κρίνονται, κρίνεται η ζωή μας. Εδώ κρίνεται με ποιοτικά που δεν φαίνονται. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα φαίνεται ότι έγινε ζάμπλουτο με τον τρόπο που χειρίστηκε τη ζωή του, κάνει τι επενδύσει του. Ε? Ένα άνθρωπο φαίνεται ότι είναι επιτυχημένο συναισθηματικά, ερωτικά, συνεχώ αγίει κατακτήσει. Ένα άνθρωπο φαίνεται ότι είναι καταξιωμένο ανθρωπιστικά, κάνει κοινωνικό έργο. Πνευματικά, αυτό το θαύμα που γίνεται να είσαι νεκρός, χωρί θεόν και να αναστηθεί και να έχει θεόν, είναι εσωτερικό γεγονό το οποίο δεν φαίνεται καθόλου. Κι είναι το πραγματικό θαύμα. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, το μεγαλύτερο θαύμα δεν είναι να θεραπεύονται ασύνιστον, δεν να ανασταίνονται νεκροί. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι να μετανούει ο άνθρωπος. Και από άνθρωπος του σκότους να γίνει άνθρωπος του φωτός. Άνθρωπος ο οποίος είναι άγευστος ζωής, να γευθεί τη ζωή. Αυτή λοιπόν η αλλαγή, το να αλλάξει η καρδιά μας, να αλλάξει ο νους μας, να αλλάξει το είναι μας, είναι η έννοια της μετανοίας. Είναι αυτή η πνευματική ζωή. Η απαρχή της πνευματικής ζωής ξεκινά από αυτή την αλλαγή, από αυτήν την αναγέννηση, από αυτή την γέννατη πνευματική. Που γίνεται ένα θαύμα μέσα στον άνθρωπο που αλλάζει αισθήσεις. Αλλιώς βλέπει τα πράγματα. Αλλιώς βλέπει τη ζωή. Και η ουσία όλη αυτής αλλαγής συνέστησε ότι δεν υπάρχει θάνατος. Η ουσία αυτής της αλλαγή το κέντρο, αν μπορεί κανεί να το περιγράψει συνοπτικά, περιληπτικά, είναι ότι ότι δεν υπάρχει θάνατος. Γιατί ο μεγάλος μας εχθρός είναι αυτός. Η μεγάλη μας αγωνία, όλες οι άλλες αγωνίες που έχουν είναι μικροαγωνίες, που αν τις βρίσκεται η αγωνία του θανάτου. Όταν λοιπόν νικηθεί ο θάνατος, που είναι τη νίκη του θανάτου, δεν είναι μια διανοητική διαδικασία να αποδείξω κάτι, αλλά είναι η παρουσία του Θεού στην καρδιά μου. Είναι η αίσθηση της αγάπης του Θεού. Και τότε ο άνθρωπο είναι ελεύθερος. Λοιπόν, αρχίσατε λέει από τώρα να συγκεντρώνεστε στα δωμάτια σα κατά τα όραση καταπάψεω από τα σωματικά τη υπηρεσία και ασχοληθείτε κυρίω στην προσευχή λέγοντες ως ο Δαβίδ τον Κύριο Οδόν ενή πορεύσομαι. Τι λέει αν, αν λέει ξεκινάει προσευχή με την απομόνωση. Σκλίνει τον άνθρωπο στο δωμάτιόν του και ζητάει να του δείξει ο Χριστός Οδόν δρόμο. Όχι μόνο με τον λόγο ή με την σκέψη σας αλλά και με πόνο καρδίας επικαλείστε τον Κύριον. Για να είναι αυτός ο κύριος οδηγός, συνοδός και τελειωτής τη Αγίας αυτής αλλαγής. Έστε τώρα, εμείς πάθαμε μία ζημιά, μας μάθανε όσοι δηλαδή ήταν μικροί στην εκκλησία, τι είναι η πνευματική ζωή. Και τη μάθαμε από δεύτερο χειροχή, πρώτο χέρι. Και είμαστε εγκόνοι και δυσέγκονα του Θεού και όχι παιδιά του Θεού. Και νιώθω επειδή τα κατάλαβε το μυαλό μα, επειδή μα έγινε μία συνήθεια που το κάνουμε τυπικά, επειδή έτσι μα μάθουν οι γονεί μα, ότι ξέρουμε τον Θεό. Είναι προσωπική σχέση με τον Θεό. Και αν κανεί είναι μεγαλωμένος στην Εκκλησία με τι βεβαιότητέ του και δεν έχει η στιγμή που αμφισβητεί τον Θεό, δεν θα γεννηθεί ποτέ χωρί μέσα του. Αυτή η ιστορία δείξε τον κύριο Δόν Υπορεύσομαι. Σημαίνει, θέλω να έχω προσωπική σχέση μαζί σου. Δείξε μου. Γιατί, λέει, η, α, η, η αλλαγή αυτή και η αναζήτηση του Χριστού γίνεται με πόνο καρδίες που σημαίνει ε, δεν είναι αρκετό να είμαι ικανός, δεν είναι αρκετό να είμαι έξυπνος, δεν είναι αρκετό να είμαι καλό παιδάκι. Αλλά όλη η ιστορία είναι δουλειά του Θεού. Αλλά πώς ο Θεός μπορεί να ενεργήσει, πώς του δίνουμε με τις προϋποθέσεις να ενεργήσει, να δούμε. Παράλληλα μιλάει μιλά και για την νηστεία Προσθέσατε δε συντούτης και την νηστεία διότι η συζυγή αυτή προς ευχή και νηστεία λέει εκδιώκει τους, τα πάθη και τους δεύονες Η νηστή είναι η γενικότερη έννοια της λιτότητας Άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι προσευχόμενος να εξομολογεί τι υποτίθεται που είναι εγκλωβισμένος τελικά αγαθά δεν, είναι, δεν μπορεί να δει Θεό Θεός που είναι τελικά αγαθά Νηστεία σημαίνει όχι να μην το λάδι μόνο να μην είναι η προησία, τα χρήματα μου, τα αυτοκίνητα μου, τα σπίτια μου. Η περισσία μου να είναι ο Χριστός. Κέντρο της ζωής μου είναι να είναι η ανάπαυση της καρδιάς μου, όχι το γέμισμα της τσέπη μου. Δηλαδή είναι προσβολή και υποκρισία, η νηστεία, η σωματική. ο άνθρωπος είναι κλωβισμένος και όλη του η ελπίδα και όλη του η, εξασφ, η ασφάλεια να είναι η, τα κεφάλαια του στις τραπεζικές καταθέσεις. Πού είναι η πίστη στον Θεό, πού είναι η ελευθερία από αυτά τα πράγματα Δεν υπάρχει νηστία, δεν μπορεί αυτή η ψυχή να δει Θεό Γιατί δεν έχει ευαισθησία πνευματική Η υπαρξιακή ευαισθησία που σημαίνει ανησυχία και αγωνία Έχει καταρακωθεί μέσα σε άλλους Θεούς, σε άλλες προσδοκίες ζωής που είναι θάνατος Είτε λέγεται αρετή, είτε λέγεται αμαρτία Είτε λέγεται φτώχεια, είτε λέγεται πλούτος αρενιστία είναι μια γενικότερη έννοια του να μπορεί ο άνθρωπος να απογυμνοθεί από όλα. Ταυτοχρόνως δεν ακάμνεται ασκής εσωτερικής απαρνήσεως των επιθυμητών πραγμάτων και ζητημάτων εκ της καρδίας ώστε να μένει αυτή η ελευθέρα και ενυπηρέαστος εκ των εσωτερικών πραγμάτων. Στη συνέχεια μελάγεται ένα απομόνωση. Τι είναι απομόνωση. Κατά το χρονικό διάστημα της απομόνωσης σας πρέπει εξαιρετικώς να έχει την πρώτη θέση η προσευχή προς τον Θεό και η περισυλλογή εις περί του Θεού. Η απασχόληση αυτή έστω και από λίγον, τακτικός και καλό ρυθμιζόμενη αποδιώκει την πλήξη και τη στενοχωρία καθότι ότι εξ πηγάζει παρηγορία τη αυτή την οποία δεν προσφέρει δεν άλλο πράγμα επί της γης. Λοιπόν, μιλάει ότι η προσευχή στην διαδικασία τη απομονώσεως στην πρώτη θέση έχει προσευχή. Γιατί γιατί υπάρχει και απομόνωση εγωιστική, υπάρχει και απομόνωση δαιμονική. Δηλαδή τι σημαίνει η απομόνωση. Δαιμονική και άρρωστη, όταν άνθρωπο νιώθει κομπλεξικός, νιώθει μυνεκτικά, νιώθει αποτυχημένος, νιώ και επιδεικτικά απομονώνεται για να προκαλέσει τον ενδιαφέρον των ανθρώπων. Επιδικτικά απομονώνεται για να νιώθει κακομμύρις, για να νιώθει μια ειδονή στην κακομμυριά του. Οι άνθρωπος μέσα στην απόγνωσή του απομονώνεται, χωρίς να του γεννάται μέσα του η διάθεση για προσευχή. Συνεπώς λοιπόν, όταν λέμε απομόνωση σημαίνει η δυνατότητα σχεση και προσευχής. Και αυτή λέει, όταν γίνεται με μέτρο, έστω και πολύ, τακτικό και καλώ ρυθμισμένοι, δηλαδή να ρυθμίζει τον άνθρωπο σύμφωνα με το μέτρο τη πίστη του, το μέτρο τη επιθυμία του, το μέτρο των δυνατοτήτων τη ιδιοσυγκρασία του, του χαρακτήρας του, τότε αυτή αποδείω και την πλήξη και την στενοχωρία η πλήξη που αισθανόμαστε, η ανία που αισθανόμαστε, που είναι ανερμήνευτη, δισερμήνευτη. Και λέμε τι μου συμβαίνει και δίνουμε διάφορες ερμηνείες, στην ουσία είναι γιατί είναι, δεν έχουμε χαρά μέσα μας, δεν υπάρχει ζωή μέσα μας. Τα έχουμε όλα και πάλι δεν είμαστε καλά. ότι ψάχνουμε να δούμε τι μας λείπει και δεν είμαστε καλά και ψάχνουμε και, καινούργιες ανάγκες, καινούργιες επιθυμίες και εν τέλει πιο κουρασμένος είναι ο άνθρωπος η παρουσία όμως της ζωής η τροφοδότηση του ανθρώπου από το πνεύμα του Θεού που είναι ζωή, τον ζωπεί, τον ενεργοποιεί, τον κάνει χαρούμενο άνθρωπο εδώ είναι αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος ως μηδενέχοντες και τα πάντα κατέχοντες είμαστε πτωχοί και πλουτίζομεν πολλούς αυτό τι σημαίνει τελικά... Αυτό που μας φέρνει πλήξη... Δεν είναι ότι δεν έχουμε τίποτα... Είναι ότι έχουμε πολλά και δεν έχουμε τίποτα... Η έννοια... Του ότι ο άνθρωπος... Δεν έχει τίποτα και τα έχει όλα... Είναι γιατί βρήκε τον ένα Τον οποίον έχει ανάγκη... Έχει βρει την, εσ, την πληρότητα της ζωής... Έχει βρει την παρουσία του Θεού... Και βλέπουμε ανθρώπους... Οι οποίοι είναι εξουθενωμένοι κοσμικά ασθενείς ταλαιπωρημένοι, πονεμένοι που έχουν βρει όμω των Θεών και εμπνέουν παράκληση ουράνια στους ανθρώπους που τους περιτριγυρίζουν και καταλαβαίνουμε ότι ο πλήξη είναι ένα προσωπικό γεγονός που δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά στοιχεία αλλά από την εσωτερική κατάσταση της ψυχής η ψυχή η οποία δεν κάνει κάτι δημιουργικό πλήτη. Και το πραγματικά δημιουργικό είναι η κοινωνία με τον Θεό, η προσευχή. Τότε ο άνθρωπος νιώθει ότι γράφει ιστορία. Ότι κάτι γίνεται μέσα του που είναι ζωντανό. Ότι κάτι κουνιέται μέσα του που είναι πραγματικό. Αλλιώς, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και νιώθουμε ότι δεν κάνουμε τίποτα. Πέντε λεπτά προσευχής ουσιαστικής να κάνουμε. Έχουμε την αίσθηση του, του χορτασμού. Ότι φάγαμε, χορτάσαμε. Το φαγητό το υλικό, το τρώμε και νιώθουμε άδεια. Αυτό είναι πνευματική τροφή που τρώει ο άνθρωπος και γεμίζει, νιώθει ότι στομώνει, ότι δυναμώνει, ότι έχει, έχει μέσα του ζωή. Και τι λέει, όταν στερεωθεί εντός της καρδιάς σου η προσευχή, τότε θα υπάρχει εντός σου η απομόνωσης, όχι τοπική αλλά καρδιακή όταν δηλαδή στερεωθεί η καρδιά στον άνθρωπο τι γίνεται πολύ απλά όπως όταν ερωτευτείς κάποιον ε? μέσα από την αίσθηση της ερωτικής διαθέσεως είσαι εσύ κι αυτός με στην καρδιά σου τίποτε άλλο απομονώνεις ξεχνά τα πάντα όλος ο κόσμος είναι το αγαπώμενο πρόσωπο όταν λοιπόν η προσευχή στερεωθεί στην καρδιά μας τότε θα υπάρχει μέσα στην καρδιά μας μία απομόνωση όχι τοπική λέει αλλά καρδιακή όλα φεύγουν και μένουμε μέσα στην καρδιά μας εμείς και ο Θεός διότι τι είναι απομόνωσης είναι όταν ο νους απομονωθεί εν την καρδία όταν ο νους συμμαζευτεί στην καρδιά δεν είναι διασκορπισμένος εδώ και εκεί αλλά είμαστε μέσα στην καρδιά μας και τότε ίστατε Στέκεται μετά του Θεού και ουδέποτε επιθυμεί να εξέλθει εξ αυτής. Δηλαδή συγκεντρώνεται τον νου στην καρδιά και εκεί συναντάται με τον Θεό. Ήσταται είναι ενώπιν του Θεού. Και δεν θέλει τίποτα τότε να επιθυμήσει και δεν θέλει να εξέλθει από αυτήν την σχέση, από αυτήν την κατάσταση. Μη ζητήσει άλλη απομόνωση καλύτερα από αυτήν. Επαναλαμβάνουμε, δεν μιλούμε, υπάρχουν ειδών και ειδών Υπάρχει και απομόνωση, όπου ο άνθρωπος είπαμε και πριν νιώθει θυγμένος νιώθει προσβεβλημένος, νιώθει να θύγει το εγωισμό του και κάνει καμώματα απομακρύνεται, νιώθει συγκρούσεις μέσα του και γίνεται μια ιστορία παράξενη. Λοιπόν, εδώ μιλούμε για κάτι άλλο. Όταν ο νους, λοιπόν απομονωθεί στην καρδιά να, ένα άλλο πρόβλημα που βγαίνει και στην καθημερινή ζωή είναι αυτό ότι οι άνθρωποι δεν λειτουργούμε καρδιακά δεν λειτουργούν εξωτερικά και το νιώθουμε αυτό γι' αυτό και οι σχέσει μας δεν είναι σχέσει ουσιαστικές είτε είναι συζυγείας είτε φιλίας, νιώθουμε ότι ο άλλος που μας μιλάει μιλάει φωνάζει, φωνεί, κάνει δεν είναι, έχει λόγο η ζωή του οι του. δεν έχουν λόγο ένα θόρυβο κάνει μια φασαρία είναι ο άνθρωπο. Δεν παίρνουν τα λόγια από την καρδιά του, δεν είναι καρπό τη καρδιά, γιατί ούτε ο νου παίρνει από την καρδιά του. Χρειάζεται ο νου να βαπτιστεί, να βουτήξει, να κάνει μακροβούτη στην καρδιά. Για να δούμε και μέσα μα τι γίνεται, να συγκλονιστούμε μέσα μα, να συντριφτούμε μέσα μα και να πραγματικότητά μα. Και να στραφούμε στον Θεό. Εμεί αυτό το μακροβούτι δεν το κάνουμε. Και δεν καθόλου με την καρδιά μα. Άρα η ζωή μα, οι ενέργειέ μα, τι είδου θα είναι, ποιο θα είναι το ήθος μας, ποια θα είναι η στάση ζωή μας, θα είναι μια ψυχρότητα, μια νέκρωση, τίποτα δεν θα είναι. Θα υπάρχει μια συνενοησία, δεν μπορώ να συνηθώ με τον άλλον αν δεν περάσει ο νους απ' την καρδιά μου. Θα αντιλαμβάνομαι εξωτερικά τα πράγματα, όπως αντιλαμβάνομαι εξωτερικά τον εαυτό μου, που σημαίνει μπορώ να τον αναλύσω, θαυμάσαι τον εαυτό μου, να ερμηνεύσω τις πράξεις μου. Δεν είναι αυτό καρδιακή έννοια. Χρειάζεται να μπεί ο νου στην καρδιά μου και να πονέσω και να ταπεινωθώ. Εάν δεν καταλάβω τον εαυτό μου ή αν θέλετε ο τρόπος που κατανόω τον εαυτό μου είναι ο τρόπος που κατανόω και τον άλλον. Αν λοιπόν η κατανόηση του εαυτού μου είναι μία μη εν τέλει κατανόηση πραγματική τότε δεν κατανόω και τον άλλον και έχω όμω. Μπό στην καρδιά μου, συντριφτώ εκεί, παρέα με τον Θεόν, τότε αποκτώ αντίληψη, βαθιά αντίληψη. Αποκτώ ευαισθησία πραγματική και δυνατότητα συναντήληψης. Δυνατόν να κατανοήσω τα βάθη της ύπαρξης του άλλου ανθρώπου. Όχι εξωτερικά, όχι εγκεφαλικά, όχι κουμπιωτερίστικα, αλλά ουσιαστικά, ποιοτικά, αληθινά τότε μπορεί να συνάψουμε σχέσεις αληθινές τότε οι σχέσεις μας έχουν ποιότητα λοιπόν η πραγματική αιτία που χολένουμε στι σχέσεις μας και όχι απλώς δεν είμαστε καλά και δεν τις χαιρόμαστε αλλά και γιατί υπάρχει ασυνενοησία είναι γιατί ο νους δεν περνά από την καρδιά δεν περνά ο νους από την καρδιά μας και αυτό είναι η απομόνωση αυτό σημαίνει η απομόνωση να κλειστώ μέσα μου όχι για να, να προσπαθήσω να νιώσω δικαιωμένος να είναι τον άλλο γιατί είμαι θυγμένος. Να κλειστώ μέσα μου μαζί με τον Θεό. Να, να κυρίσω μέσα μου, να σταθώ εκεί στην ερυνιά μου και τον καλέσω να τα πούμε. Να το ετοιμάσω χώρο συνάντησης. Να βρω τον τρόπο που συναντούμε με τον Θεό. Αυτή είναι η έννοια της αληθινής πνευματικής χαράς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από αυτό το πράγμα. Από αυτή τη διαδικασία ή αν θέλετε όλη η πνευματική διαδικασία είναι αυτό το απογεγονό. Θα πει κάποιος στη Θεία Κοινωνία τι είναι Μα Θεία Κοινωνία χωρίς αυτό δεν υπάρχει Δεν λειτουργεί μηχανικά η Θεία Κοινωνία μαγικά <συλίως> Μπορεί ένας άνθρωπος καλόψυχος και μαγικά να ξεκινήσει Ο να σου δώσει τη δυνατότητα να ξυπνήσει Αλλά θα οδηγηθεί πάλι εκεί <συλίως> Φανταστεί κάνεις να κάνει έρωτα μηχανικά μπαμ πουμ <συλίως> Αυτό και με την πόρνη το κάνεις Χρειάζεται, όμως, προετοιμασία στη σχέση με τον Θεόν. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία είναι η βάση και της Θείας Ευχαριστίας. Καθότι είναι δυνατόν και, με κλειστέ, και λέει να μην ζητάς άλλη να πω μόνος συγκαλυτέρνα από αυτήν, η οποία... Είναι καρδιακή, διότι τι είναι απομονωσή, λέει. Είναι όταν ο νους απομονωθεί εν την καρδία και ίσταται μετά του Θεού και ουδέποτε επιθυμεί να εξέλθει εξ αυτήν. Μην ζητήσει άλλην απομόνωση καλύτερα από αυτήν. Καθότι είναι δυνατόν και με κλειστά στα στήρα να περιάγει το σύμπαν ή και ολόκληρη την οικουμένη να, να επιτρέψει να ορεμήσει στο δωμάτιο σου. Λέει κάποιο: Αρεσύ, μπορώ κάτσω μόνο μου. Δεν είναι να κάτσει μόνο σου. Είναι αυτή η απομόνωση αυτού του είδου. Να μπορεί να χαίρει την απομονωσή σου και την μπαίνει ονό στην καρδιά και μαθαίνει να αναφέρει τον θεό και να δουλεύει. Τότε ο άνθρωπο αρχίζει. Όπω ένα οργανισμό για παράδειγμα που έχει χαμηλό ηματοκρήτη και θα του βάλει αίμα για να ζωντανέψει. Βλέπει ένα που είναι κοστίδι ηματοκρήτη, έτοιμος να, να πέσει κάτω. Βάζει αίμα και μόλι πάει 25-30 ζωντανεύει. Ε. Αυτό το πράγμα η προσευχή, η δικασία. Εματώνεται ο οργανισμός, παίρνει, δυναμώνει, ξυπνάει. Αυτό είναι ζωή. Παραπονείστε για την έλλειψη εσωτερικής τάξης ότι μέσα μας υπάρχει ένα μπάχαλο, ε? όλοι το έχουμε αυτό. Χαμός γίνεται. Είμαστε μπερδεμένοι, είμαστε σύγχυση, δεν μπορούμε να βάλουμε προτεραιότητες. Παραπονείστε για την έλλειψη εσωτερικής τάξης. Αν αυτή δεν θα υπάρχει προκοπή, ό,τι άλλο και αν κάμνηται. Η τάξη αυτή και η εδραίωσή της αποκτάται πολύ ευκολότερον εις την έρημον, αλλά είναι προσετή σε όλους. Ο Θεός έθεσε τον αγώνα αυτόν και εις εν το κόσμο διαναγωνίζονται κατά την τάξη και δύναμη αυτόν. Η αναφορά λοιπόν προς τον έναν, προς αυτή τη βασική μας ανάγκη από όπου αποκτούν νόημα, όλες μας οι ανάγκες τακτοποιεί τα πράγματα. Τα βάζει τη σειρά. Πώς να κατευθύνει κανείς τον εσωτερικό του για να αποκτήσει την ψυχική ειρήνη. Απαντώ. Αποκτήσατε εντός του εαυτού σε στην καρδιακή απομόνωση. Όταν εγκλειστεί της εντός αυτού, όταν κλειστεί κάποιος στον εαυτόν του, ατενίζω προς τον Κύριο, χωρίς να αποκλίνει τους νωρούς οφθαλμούς από Αυτόν, Βλέποντα προ τον Θεό, προσανατολίζονται στην καρδιά του προ τον Θεό, χωρί να ξεσταρδίζει από εδώ να λιθορεί, να κοιτά από εδώ και από εκεί, τότε γίνεται έρημο παντό κοσμικού. Αδειάζει, ελευθερώνεται από κάθε τι κοσμικό. Από οποιαδήποτε εξάρτηση δηλαδή. Λυσμονείται όλο ο κόσμο και μένει μόνη η παρουσία του Θεού ενώπιον του. Εμεί λίγο να χάσουμε κάτι, τρελαινόμαστε, δεμορρυνόμαστε, νιώθουμε ότι χάνουμε όλη τη ζωή μα. Όταν χάσουμε κάτι που μας συγκλονίζει, κάτι έτσι κοσμικό, δείχνει και τι έχει η καρδιά μας. Από τι κυριαρχείται η καρδιά μας. <κυκλή> θα μας. Θα μας κλέψουν κάποια χρήματα, θα μας αδικήσουν σε κάτι, θα μας προσβάλλουν. Αμέσως τα χάνουμε, συγκλονιζόμαστε. Γιατί, αυτή είναι εξάρτηση μας τελικά. <κυκλή> δηλαδή, λυσμονείται όλος ο κόσμος και μένει η μόνη η παρουσία του Του. Τον υπάρχει κανείς μαζί με τον Κύριον, αποτελεί όλον τον σκοπό τη ζωής μας και της υπάρξιός μας δι' αυτού δε η σωτηρία μας καλά είμαι καλο άνθρωπος δεν απάντησε ποτέ τη γυναίκα μου κάνω φιλανθρωπίες, δε σώζομαι ασφαλώς και όχι γιατί η σωτηρία δεν είναι αυτό η σωτηρία είναι αυτή η σχέση με τον Θεό εύκολα μου μπορεί να μην απάντησε τη γυναίκα σου πολύ πιο δύσκολο να έρθει σε αυτή τη διαδικασία που είναι μεν φαινομενικά δύσκολη γιατί στην πραγματικότητα είναι ζωή και χαρά αυτό. Ο άνθρωπο που είναι αληθινά άνθρωπο κυνηγάει αυτέ τι στιγμέ. Όπω κυνηγάζει να πα σε μια ταβέρνα, φα, πολύ περισσότερο κυνηγά αυτή τη δικασία να είσαι μόνο με τον Θεό. Όπω ερωτευμένο πάει στον εργαστήριο να ξεδιψάσει. Να το δει, να τον αγκαλιάσει, να κερμηθεί, να ξεδιψάει και χαίρεται αυτή τη δικασία. Αυτή είναι η σχέση με τον Θεό. Η ψυχή το έχει ανάγκη να τρέξει αυτή τη διαδικασία. Να απομονωθεί, να συναντήσει τον αγαπόμενο. Και το λησμονείται όλο ο κόσμο. Ε, λοιπόν, εάν πραγματικά είναι χαρά αυτό, και δεν λέμε κουραφέξαλα έτσι, τα χριστιανικά, τα ωραία, τα καλά, τα παιδάκια που λένε να αγαπούμε τον Χριστό και είμαστε του Χριστού, και λέμε βλακίες. αν αυτό είναι αληθινό, φαίνεται όταν χάσουμε κάτι, τι γίνεται. Ή αν θέλετε, όταν έχουμε σχέση, αυτή με το θέλουμε, α εδώ είναι ζωή, δεν θέλω τίποτε άλλο. Εμεί τι λέμε, ευτυχώ που είσαι η μου και μπορεί να μου δώσει όλα τα άλλα που θέλω. Και το σπίνα μου τα και το άντρο μου να βρεις και την κυνάκα μου και όλα. Να κάνω ο, μια όμορφη ζωή ευτυχισμένη, <laughs> Όλη η ιστορία είναι εκεί. Μα είμαστε νεκροί δεν το καταλαβαίνετε. Δεν έχουμε ζωή μέσα μας. Δεν έχουμε δυνατότητα ούτε τον εαυτό μας δεν αγαπούτε την αναπνοή μα δεν αγαπούμε. Εμείς είμαστε τσακωμένοι και με, την, και με την αναπνοή μας. Δεν είμαστε καθόλου συμφιλιωμένοι γιατί η αναπνοή μας είναι ο Θεός. Η πνοή μας είναι ο Θεός, το πρώτο γεγονός που συμβαίνει στην ψυχή του ανθρώπου όταν πει, α, εδώ είναι η ζωή και μου το Θεό, αγαπά τον εαυτό του. Χαίρεται την αναπνοή του. Χαίρεται την ησυχία. Χαίρεται το τίποτα, γιατί το τίποτα είναι τα πάντα. Εμείς όμως δεν είμαστε καλά. Μας φτύει ο κεφάλος μας, η σαλάβδα, η, η αναπνοή μας, η μυρωδιά μας. Όλα μας φύγει, δεν είμαστε καλά. Αλλά καλύτερο και σπουδαιότερο είναι να απομονώνεστε εντό του εαυτού σα. Η στάση τη ψυχή κατενοούσε ότι είναι φυσική. Καθότι η ψυχή ω εκ τη φύσεω τη ρέπει προ τον Θεό και ο Θεό είναι πάντοτε προ αυτήν. Αυτή είναι η φυσική στάση. Και διαπιστώνουμε ότι τελικά, όταν η ψυχή μπει σε αυτή τη δικασία, καταλαβαίνει ότι δεν είναι μακριά ο Θεό. Ήταν παρόν τον καιρό. Τόσο παρόν που μα εντυπωσίαζε, γιατί ήταν ένα μαζί μα. Οπότε τι γινόταν. Εμεί ήμασταν κοφοί και άλαλοι και, καταλ... και τυφλοί και δεν βλέπαμε. Τότε τι γίνεται. Όλη αυτή η δικασία αποκαθέρει τι αισθήσει, τις καθαρίζει, τι ξεμπλοκάρει και αντιλαμβανόμαστε την παρουσία του Θεού. Όταν θα ανάψει εν την καρδία αυτόν το ευλογημένο πυρ και θα μένετε ει αυτό μετά τη προσοχή σα, αυτό το πυρ θα είναι η πραγματική απομόνωση. Θεέστε, αυτό το πυρ είναι η απομόνωση. Έχουμε πυρ. Έχουμε φωτιά μέσα μας που μας τρελαίνει. Λέει όταν ο, οι μαθητές μετά την Άστρο Κυρίου στην πορεία προς Σεμαούς μιλούσαν με τον Κύριο τον αστάντα και δεν τον αναγνώρισαν και κάποια στιγμή προσπήθηκε ο Κύριος για να τον καλέσουν για να δείπνουν τον καλέσαν και τότε τέλεσε την ευχαριστία και εν την κλάση του άρθρου, του λέει γνώστη ο Κύριος και μετά κατάλαβαν τον Κύριο και όταν το ε, κατάλαβαν άφαντος έγινε λέει, από αυτόν έφυγε. Ξαναίκα έγινε άφαντος. Και θυμήθηκαν, μεταξύ του λέγανε, δεν και εγώ όταν η καρδιά μας, όταν μαζί μας και μας μιλούσε. Αυτή η φλόγα, αυτή το εσωτερικό πυρ που κατακαίει τα πάντα και δροσίζει την ύπαρξή μας. Αυτή είναι η πραγματική απομόνωση. Είναι αυτό το γλέντι. Όταν η ψυχή γι' αυτό το πράγμα θέλει να μπει μέσα στα έγκατα τη γη και νιώθει άρχοντα, νιώθει βασιλιά, θέλει να μπει σε μια σπηλιά, θέλει να ανοίξει την κίνη να μπει μέσα και χαίρεται αυτό το πράγμα. Χαίρεται πάντα και δεν είναι η προσβολή προ του άλλου, αλλά δεν ενδιαφέρει να συναντήσει κανέναν άνθρωπο, γιατί εκεί στην απομόνωση είναι όλο ο κόσμο. Η πραγματική σχέση με τον Θεό είναι σχέση όχι ατομική, αλλά οικουμενική. Στην καρδιά μας είναι όλο ο κόσμο. Οπότε δεν είναι πρόβλημα αν είσαι μόνο ή είσαι με όλο τον κόσμο. Θέλει να εξαφανιστεί από όλου και όσο πιο πολύ εξαφανίζει, όσο πιο πολύ χαίρεσαι. Πιο πολύ επιθυμία έχει να εξαφανίζει. Ο άρρωστο άνθρωπο είναι όσο πιο πολύ να φαίνεται. Ο υγιή άνθρωπος, ο καταθέμενο άνθρωπος που ζει η χάρη του Θεού θέλει όλο και πιο πολύ να εξαφανίζεται. Και αυτή είναι η χαρά του να εξαφανίζεται, να μειώνεται, να μειούται, να εκμηδενίζεται. Όπω λέει, λιώνον για σένα. Αυτό το λιώσιμο λοιπόν είναι αυτή η πραγματική απομόνωση. Ο Κύριος επισκεπτόν η ψυχή πληρή αυτήν δια της και του πυρός αυτού οπότε αυτή μένει τα αυτού όταν απέρχεται, πρέπει, όταν απέρχεται φεύγει πρέπει να τον αναζητώμεν να αυτό ε όταν φας τη χιλόπιτα δεν με τις στσαπρώμενα χέρια αναμένοντας να επανέλθει διότι όμως διότι αναχωρεί αναχωρεί διότι η ψυχή έχει εκκλίνει από το θέλημά του είναι αναχωρεί ο Κύριος γιατί έχουμε απομακρυθεί από αυτόν εμείς. Η σένδειξη διαμαρτυρία και προς διόρθωσή της. Τι είναι που το λέει. Αναχωρεί ο Κύριος προς έδειξη διαμαρτυρίας. Κάνει διαμαρτυρία, κάνει απεργία και ο Κύριος γιατί μας θέλει τόσο πολύ. Ποιο κάνει απεργία. Αυτός θέλει να κάνει αυξήσει και να πείσει το αφεντικό, την εξουσία να του δώσει τα, τα, τα δώρα. Τι κάνει. Η εξουσία εδώ κάνει απεργία. Γιατί μας θέλει κοντά. Εμείς απομα και αντί να κάνουμε μισάπερη, κάνει εξουσία, κάνει ο Άρχοντας, κάνει ο Βασιλιάς απεργία και διαμαρτύρια, εισέδειξη, διαμαρτύρια και προσδιορθωσή μα. Ίσως και καμιά φορά αν, απομακρύνεται λέει, προς δοκιμή μας, διαναφανή διάθεσή μας προς την αγάπη του, να δοκιμάσουμε την αγάπη μας. Εδώ τι γίνεται, ο Άρχοντας γίνεται σαν η φίλη να Ναδίτσα μας. Που κάνει τι, φίλε είμαι τώρα για να δούμε. Και το παίζει κρύα για να δει θα τη διεκδικήσουμε και αν και στον άντρα μπορεί να γίνει βεβαίως αυτό λοιπόν κάνει ο Κύριος είναι ζηλότυπος εραστής και κάνει κόλπα για να δει πόσο να μας δοκιμάσει πόσο πραγματικά τον θέλουμε όταν προσδοκιμεί να αναχωρεί τότε με την να αναζήτησή του επανέρχεται περισσότερο ηλαρός και αγαπητικός όταν, όταν μας δοκιμάζει Λέει ο Άγιο Νικόδημο, ο, ο Αγιορίτη, σε αυτή τη διαδικασία, ο κύριο λέει: Μα παιδαγωγεί όπω η μητέρα το παιδί, τι κάνει, θέλοντα να κάνει ανδρείο η μάνα το παιδί, και κάνει παιχνιδάκια μαζί, κάνει πώ κρύβεται για, να το, για την επιθυμήσει πιο πολύ. Και αρχίζει το παιδί, κλαίει και εμφανίζεται η μαμά και γίνεται μεγαλύτερη αγκαλιά. Έτσι είναι αυτή και η σχέση με τον Θεό. Για να εννοήσουμε τη σχέση βαθύτερα. Εμείς τι κάνουμε, όταν χάσουμε αυτήν την δωρεά ή δεν την έχουμε, αντί να κάτσουμε εκεί στα αυγά μα και να πολεμήσουμε αυτή τη σχέση, προσπαθούμε να γεμίσουμε με άλλους θεούς, με άλλες φαντάσεις, με άλλα ψεύδι. Όταν δε, αν δεν αποχωρήσει, αν δε αποχωρήσει διότι η ψυχία ατάκτησε και μάρτισε, τότε δεν επιστρέφει συντόμως. Γιατί, σε λέμε γιατί δεν είναι έτοιμη η ψυχή, η ψυχή που έχει εισαλέψει με την αμαρτητή παθέντη βέβαιως μπορεί κανείς να συγκορυθεί άμεσα, να τον εξομολογηθεί αλλά δεν αποκαθίσε, ε, αποκαθίσεται εύκολα η εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου. Τα αποτυπώματα της αμαρτής, η φθορά υπάρχει μέσα μας και η φθορά εκφράζεται ω μια αδυναμία να κατανοήσουμε τον Θεό, να αναγνωρίσουμε τον Θεό και αργεί όχι γιατί ο ίδιος το θέλει για να μας ετοιμάσει μέσα από την αναμονή να εξασκηθούν τα αισθητήριά μας να αποκατασταθούν οι αισθήσει μας οι πνευματικές για να μπορέσουμε να τον αναγνωρίσουμε η ψυχή και τότε δεν επιστρέφει συντόμως αλλά παραχωρεί να γεμίσει η ψυχή από καταστασία και πειρασμούς όταν δεν πικρός μετανοήσει τότε επανέρχεται πάλι ως εύσπλαχνος και παρηγορητή. αλλά με επιφυλάξει. Για να γνωρίζει η ψυχή να εκτιμά την παρουσία του και την προσιμάς αγάπη του. Εδώ θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Και ψυχικών πόνο. Όταν παίρνει η θεαχάρηση, σήμερα δεν τον ακούσουμε πραγματικά. Σήμερα είμαστε αδύναμοι, μεταπτωτικοί άνθρωποι και για διαφόρου λόγου. Θα δούμε και παρακάτω τι λέει. Μπορεί γιατί δεν τον αγαπούσαμε, γιατί είμαστε ευάλωτοι σε άλλε καταστάσει, γιατί είμαστε εγωιστέ, γιατί υπάρχει άλλα ζωνία μέσα μα και πρέπει να μάθουμε την ταπείνωση, που είναι ασφαλής δρόμο για να έχουμε τη χάρη του Θεού. Μπορεί να γίνεται για να οριμάσουμε πνευματικά. Πολλά πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Το, χειρό... το χειρότερο πράγμα στην ψυχή, να δούμε τώρα για την ψυχρότητα από την οποία πάσχουμε, το χειρότερο πράγμα στην ψυχή είναι η ψυχρότης. Αυτή αποτελεί την πλέον πικράν και επικίνδυνη κατάστασή τη, εάν δεν αναθερμανθεί δια τη ματανία, όπω και η ερωτική ψυχρότητα αποβαίνει μέσων μέσον καθοδηγητικών, σοφρονιστικών και επανορθωτικών για τους μετανοώντας. Σηκώνεται του κόπου, όχι πάντοτε με ευχάριστον διάθεση, αλλά με μεγάλην βίαν. Νιώθουμε αυτή την κούραση, αυτή την αδράνεια, αυτή την, αυτών των μετεωρισμών, αυτήν την αδιαφορία για τη ζωή, αυτήν την ραθυμία. Και φαίνεται μεγάλος κόπος. Ωραία υπόθηκα μέχρι τώρα, αλλά... Φώπα, πάτερ μου, νιώθω τόσο βαρύ το σώμα μου, τόσο κουρασμένος, δεν είναι καθόλου διάθεση, δεν μου λέει τίποτα η Και έχει μεγάλον κόπο ο άνθρωπος να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Σηκώνεται τους, τους κόπους όχι πάντοτε με ευχάριστο διάθεση, αλλά με μεγάλη βίαν. Τι ούτω είναι πλέον ο νόμος της τη ή στη βασίλ των Ουρανών. Και χρειάζεται βία. εις τη βασιλεία των ουρανών και χρειάζεται βίαν. Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστεί αρπάζωσην αυτήν Χρειάζεται να μάθουμε την βία στη ζωή μας Αλλά πως θα τη μάθουμε όταν ζούμε στην εποχή του αυτοματισμού, όλα γίνουν τόσο απλά και εύκολα και δεν εξασκούμε στην υπομονή, είμαστε ανυπόμονοι, απαιτητικοί, εγωκεντρικοί. Αυτό το πνεύμα είναι αντίχριστο πνεύμα, γιατί απαιτείται βιασμό και υπομονή στην πνευματική ζωή. Ενίοτε μα καταλαμβάνει οκνηρία αναισθησία, αηδία, απροθυμία προς προσευχήν και υπηρεσίαν και τα τι αυτά. Οι εκαταστάσεις αυτές μας έρχονται ως διαρροπήν την προ το κακόν. Είναι η ροπή προς το κακόν που έχουμε. Είναι η μεταπτωτική μας φύση. Είτε αυτό συμβαίνει δια της σκέψεως, με τη σκέψη μας, μπαίνει ένας λογισμός και μας παιδεύει, είτε δια τη Άρα αυτές οι καταστάσεις οι οποίες γεννούν την ψυχρότητα και χρειάζεται να αντιμετωπιστούν και θέλουν βιασμό πρέπει να δούμε πού προέρχονται Προέρχονται λέει είτε από μια φυσική νοροπή προς το κακό που εκφράζεται με τη σκέψη και με την επιθυμία ή άλλοτε λέει ενίοτε έρχονται ως διδαχή και παιδεία προς ταπεινοφροσύνη τα Αυτό είναι προηγουμένως Δια να μην ελπίζει ο άνθρωπος εις τασιδείας αυτού δύναμης, αλλά στην δύναμη του Παναγάθου Θεού και μόνο Πολλές φορές οι πτώσει μας η ραθυμία μας η Θεοεγκατάληψη είναι μέσα στο σχέδιο των παιδαγωγικών του Θεού γιατί είμαστε ξυπασμένοι μέσα μας δεν έχουμε ταπεινοφροσύνη έχουμε ελαζονή, έχουμε έπαρση και αυτό δεν μας γεννά ευσπλαχνία, επί φιλανθρωπία. Η κατάσταση βεβαίως του είδους αυτού είναι βαρία. Αλλά πρέπει να υπομείνει ο άνθρωπος με τη σκέψη ότι δεν αξίζει καλύτερας καταστάσεις από αυτήν. Είναι δύσκολη αυτή η κατάσταση. Όταν έρθει αυτή η ψυχρότητα σε ένα ζευγάρι, λες, έχω την επιλογή του χωρισμού. Δεν έχουν πολύ λογική οι Ή θα τα βρούμε το φίλο κανένα. Ή θα τα βρούμε με το Θεό ή υπάρχει θάνατος. Δια την ψυχική αυτήν κατάσταση τα μέσα αντιμετωπίσει τη υπό τον ανθρώπο είναι ανίσχυρα. Και πείθουν αυτόν δια της πείρας. Έχω αυτήν την ψυχική κατάσταση. Τα μέσα που έχω σαν άνθρωπος είναι αδύναμα, ανίσχυρα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και έχω αυτόν τον πόνο, έχω αυτήν την ψυχρότητα Έχω αυτή την οκνηρία, αυτή την αναισθησία, αυτή την αηδία μέσα μου και ταυτόχρονα τα όπλα που έχω να αντιμετωπίσω αυτήν την κατάσταση είναι ανίσχυρα. Γιατί γίνεται αυτό, Για να μπορέσει ο άνθρωπος εκπήρα πλέον να αποβάλει την πεποίθηση ότι δεν δύναται να κάνει τίποτα. Για να αποβάλει ο άνθρωπος την πεποίθηση στον εαυτόν του. Ο μεγάλο μα εχθρό, το μεγάλο μα βάσανο, η λερναία ύδρα που παίρνει. Πολλέ μορφέ είναι ο εγωισμό. Χτυπά το να βγαίνει από εδώ, η κενόδοξία μα. Κατηγορεί τον εαυτό στο Μέμφεσαι για να μείνει σε καινο, καινο, και, που είσαι ακενόδοξο. Ένα βάσενο αυτό μέσα μα, ένα θηρίο που μα γελάει, μα ξεγελάει. Και δεν έχουμε τι δυνατότητε να αποβάλουμε αυτό. Και τι έρχονται, έρχονται οι πειρασμοί, έρχονται οι δοκιμασίε, έρχεται αυτή η ψυχρότητα, έρχονται οι αμαρτίε μα. Εκεί που νομίζω ότι έχεις στι κάνεις κάνει τα χειρότερα έσχη. Και λε: Εδώ τώρα τι γίνεται. Κι αν δεν είσαι υποψιασμένο και είσαι χριστιανό του κατυχητικού, σκαδαλίζει και τα απεγκαταλείπει. Αν όμω είσαι, είσαι λίγο υποψιασμένος και δεν είσαι χριστιανό του κατυχητικού, και είσαι χριστιανό τη καρδιά και τη χάρα του, το θεό καταλαβαίνει κάτι συμβαίνει μέσω πρέπει να το ψάξει. Και δεν χρειάζεται απογοήτευση. Κάπου πρέπει να στραφεί, να δει τι γίνεται. Και τότε καταλαβαίνει ότι. Δεν δύναται να κάνει τίποτα τη προς διόρθωσης αυτής της ψυχρότητας. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε για να διορθώσουμε αυτήν την ψυχρότητα. Όσες τεχνικές θέλετε και ας εφαρμόσουμε. Όσο και αν θέλουμε να περιορίσουμε τον εαυτό μας. Να ελέγξουμε τις αντιδράσεις μας, τις επιθυμίες μας. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτό παιδαγωγούμεθα. Αυτό μαθαίνουμε. Αυτή είναι η παιδεία μας. Για να καταλήξουμε πού και να, επιρρύ, και να επιρρύψει ο άνθρωπος ούτω την ελπίδα του ή στην παντοδυναμία του Θεού. Και τότε ο Θεός ποιεί την έκβαση. Βγάζει το αποτέλεσμα. Και τι βγάζει ο Θεός αποτέλεσμα. Γιατί ακόμα έχουμε πεποίθηση στον εαυτό μας. Γιατί έχουμε ψυχρότητα. Γιατί έχουμε πεποίθηση στον εαυτό μας. Χρειάζεται λοιπόν να γίνουμε αληθοί. Να συντριβούμε. Να καταλάβουμε την αδυναμία μα, να καταλάβουμε την έλλειψή μα, να καταλάβουμε τα χάλια μα και να μην προσπαθούμε να σφίξουμε τον εαυτό μα να αποδείξουμε ότι κάτι που να καταφέρουμε, αλλά να αγωνατίσουμε να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Αυτή είναι η προσεύχη. αυτή είναι η πιο ευλογημένη διαδικασία του ανθρώπου. Ο συντετριμένο άνθρωπο είναι ο πιο χαρούμενο άνθρωπο. Κοσμικά ισχύει αυτό. Λογικά ισχύει, δεν ισχύει, αλλά δεν υπάρχουν λογικά σε αυτά. Είναι δυνατόν ο πιο συντετριμένο άνθρωπο. Είναι πιο χαρούμενος γιατί είναι αυτός ο οποίος φέρει το πνεύμα του Θεού. Είναι αυτός που ανοίγεται στον Θεό. Ο Θεός είναι πάντοτε ανεκτός σε μας, Τότε λαμβάνουμε τον Θεό. Διατί... Αλλά αντέχουμε εμείς αυτό το πράγμα. Όταν έχουμε την ψυχρότητα κάνουμε. Βγαίνουμε έξω να διασκελάσουμε και ξεχαστούμε. Δεν θέλουμε να, δεχ... να ζήσουμε αυτόν τον πόνο που θα γεννήσει την προσευχή, την πραγματική και θα φέρει την έκβαση. Εμεί θέλουμε πάμε να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά. Σε ευχαριστώ, Θεία μου, που πέρασε καλά σήμερα. Μπο, στον ύπνο, μετά. Θεία μου, με είμαι μόνο. Βρήκα αντικόμενο, τώρα είμαι μια χαρδόξη ο Θεό και πάμε. Και ξεχνούμε το πρόβλημα. Αλλά αυτή θα είναι κόμμη, δεν είναι γυναίκα, δεν είναι, συ... είναι συνοδοιπόρο. Και δεν μπορεί να είναι συνοδοιπόρο, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται μέσα μου. Είμαι τελείω ανυποψίαστο. Ο άνθρωπος που δεν συνετρίβει ποτέ στη ζωή του δεν μπορεί να αγαπήσει. Δεν μπορεί να κάνει σχέση, εξουσιάζει τη σχέση. Άνθρωπος ο οποίος στέκεται στα πόδια του και νιώθει καλός, ή νιώθει σπουδαίος, ή νιώθει χαρισματούχος, ή όμορφο ή οτιδήποτε, ή πλούσιος, αυτός δεν μπορεί να κάνει σχέση, τελείωσε. Θα κάνει εμπορική συναλλαγή. Αν δεν συντριφτούμε και δεν αφισβητήσουμε τον εαυτό μας, δεν μπορεί ποτέ να η σύγκρουση έρχεται δεν αμφισβεί τον εαυτό μα. Ο καθένα υποστηρίζει τον εαυτό του. Α σε μια σχέση αρχίσει ο καθένα να αμφισβητεί τον εαυτό του και να προχωρεί, τότε μπορεί να αρχίσει να δημιουργείται σχέση. Αλλά όταν είμαστε σταθεροποιημένοι στα στερεότυπά μα ο καθένα μα και έχουμε τι βεβαιότητέ μα, αυτό γεννάει από, από μια δισκαμψία, μια σκληροκαρδία. Αυτό ο άνθρωπο δεν μπορεί ούτε ταχνότα του να αναγνωρίσει. Δια τη δοκιμασία αυτή, διδάσκεται ο άνθρωπο το στο μέγα μάθημα τη ταπεινώσεω και καταφυγή προ τον κύριο, και ότι ουδέποτε πρέπει να έχουμε θάρρο στην δύναμή μα. Οι άγιοι πατέρε, τα στιάφτα καταστάσει, ονομάζουν ψυχρότητα ή ξηρασία. Πάντε δεν θεωρούν αυτά ω αναποφεύκτου ή στην καταθλιόν ζωή. Διότι. Λέει. Ότι αυτά το ονομάζουν ξηρασίπα, πατέρες μα και ψυχρότητα. Και το θεωρούν αναπόφευκτα στην πνευματική ζωή. Εμείς λέμε χρισταινόπουλα, χαρές και παρενγύρια. Ε, γιατί δεν έχουμε πραγματική ζωή χριστιανική. Εδώ όμω είναι αναπόφευκτο. Για ποιο λόγο μας είναι αναπόφευκτο. Διότι λέει ανευτούτον των πειρασμών των τη ψυχρότητα, θα γινόμεθα αλλάζονες και αυταρχικοί. Κι είναι προσβολή του Θεού ο άνθρωπος είναι αυταρχικό. Να εξουσιάζει, να ελέγχει, να καπελώνει. Άρα και αυτή η πνευματική στάση προτείνει ο κύριο μας. Πάντα σχετίζεται με τον άλλο, την εικόνα του δηλαδή. <coughs> Πρέπει λέει κατά την διάφτην ξηρασία του πνεύματός μας να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Μήπως. «Επιτρέψαμε, ψάχνουμε μέσα μας, τι συνέβη, Μήπω επιτρέψαμε και εισήλθεν κάτι το απαράδεκτον στην ψυχή μας, για να το εξομολογηθούμε στον Κύριο, ώστε να λάβουμε την άφεση και στο εξής να προσέχουμε. «Επι δεν αφιλά δε φυλά τόμεθα από τον θυμόν, την οργήν, το ψεύδος, την κατάκριση, την υπερηφάνεια, να τα πάθει πω σχετίζεται με αυτή τη ζωή». Ε, δεν γινόμαστε καλά παιδάκια, πολλοί μου τα γινόμαστε καλά παιδάκια. Είναι για να διαφυλάξουμε αυτή τη σχέση που προσβάλλεται, που χάνεται, που διαρριγνύεται. Η δε θεραπεία γίνεται δια τη επιστροφή τη θεία χάρετο τη ψυχή μας, η οποία είναι στην θέληση του Θεού. Η εμά όμω μένει το να προσευχόμεθα δια την απαλλαγή μα από την διάφθην ξηρασία και από την απολυθωμένη αναισθησία. Της ψυχρότητος τι προηγείται, τι γίνεται η ψυχρότητα. Τη ψυχρότητας προηγείται η μη προσήλωση του νου στην καρδιά. Αυτό μόνο να κρατούσαμε, αυτό μόνο να κρατούσαμε σήμερα. Προσήλωση του νου στην καρδιά μας. Εμείς είμαστε τόσο απομακρυσμένοι, χιλιόμετρα, άπειρα χιλιόμετρα είναι μακριά ο από την καρδιά μας. Όταν λοιπόν ο νους απομακρυθεί από την καρδιά και δεν έχουμε εσωτερική συνοχή και δεν ζούμε τον εαυτό μας, τότε έρχεται η ψυχρότητα. Χάνουμε τον έλεγχο της ζωής μας. Δεν ξέρουμε πού να κατευθύνουμε την καρδιά μας. Της ψυχρότητας λοιπόν προηγείται η μη προσήλωσης του νου στην καρδιά μου. Η μέρη να κάτι. Όταν, καλά, θα δουλέψουμε. Άλλον δουλέψεις κι άλλον είσαι Άλλον δουλεύει και να διακονήσει και την οικογένεια σου και τον εαυτό σου και άλλον σου μανιακά και κολλημένος Αυτό γεννά την ψυχρότητα Η οργή η κατάκριση η αρέσκει από κάτι η σαρκική προτίμησης η τριφυλότηση και ο σκορπισμό του νου φυλάγεστε εκ των και η ψυχρότηση αναχωρεί Τότε πού βρίσκεται η ζωή αν όχι στην καρδία Θέλετε να ρωτήσετε κάτι Λέγε Δεσπίνα. Είχαμε ότι όλη η ιστορία είναι δουλειά του Θεού. Ακόμα και η συγκριβή μας. Mm -hmm. Και δική μας όμως δουλειά. Δύο λεπτά ακόμα και σταματούμε. Ο μεγαλύτερος... Ας με λίγο πιο κάτω. Και ένα τελευταίο που είναι πολύ σημαντικό, να το ολοκληρώσουμε. Ο μεγαλύτερος εχθρός της εν θεός ζωής, τι είναι νομίζει το μεγαλύτερος εχθρός. Η πολυπραγμοσύνη. Η πολυπραγμοσύνη που δημιουργούμε εμείς ψευθαισθήσεις, ότι έχουμε ανάγκες. Οι ανάγκες μας, οι πολλές κενότητες, τι πολλές επιθυμίες μας. Και οι πολλέ επιθυμίες μας γεννούνται από από τότε έχουμε κενό μέσα μας, δεν έχουμε χαρά. Τι σημαίνει πολλέ επιθυμίε. επιθυμίες. Επιθυμώ τι, την ευχαρίστηση, την ειδονή. Γιατί, γιατί δεν έχω χαρά μέσα μου, δεν έχω πραγματική ειδονή μέσα μου. Και αυτό μου γεννά επιθυμίες και επιθυμίες ανάγκες και ανάγκες πολυπραγμοσύνη. Και η, προ... η, προ... η πολυπραγμοσύνη λύθη, ψυχρότητα, ξεχνώ, ψυχραίνομαι. Η δε πολυπραγμοσύνη αποτελεί τον Τι ωραία που το λέει εδώ, δεστε. Η δε είναι αποτελεί τον μοχλόν ω τη την αυτοτελήν κοσμική δράση ενό αφύπαρκτον δίθε δύναμη. Δηλαδή, κοσμική δράση λέμε είναι κάτι αφύπαρκτον, δύναμη, είναι, έχει υπόσταση. Να, η, η κοσμική ζωή, η πολιτική ζωή, η κοινωνική ζωή θεωρούν πω είναι κάτι μεταφυσικό, έχει μια υπαρξιακή αξία. Έχει υπόσταση. Και δημιουργούν μια ψευτική ιδέα ότι η κοσμική, λέει, αυτοτελή κοσμική δράση ως αυτή υπαρκτοδίθεν δύναμη. Ότι είναι από μόνη της Θεός. Πώς να το πούμε απλά. Και γεννούμε αυτή την ιδέα ότι αν δεν το κάνω αυτό δεν είμαι τίποτα. Δεν έχω ζωή, δεν κάνω αυτό το πράγμα. Και η πολυπραγμοσύνη είναι ο μοχλός που γεννά αυτή, αυτή την κατάσταση. Η πολυπραγμοσύνη λοιπόν και η πλεονεξία από πρωία μέχρι νυχτό καταδιώκει του κοσμικού επιχειρηματίε. Από το ένα έργο ει το άλλο χωρί ανάπαυση. Έχει μια δουλειά. Θέλει να κάνει και δεύτερη και τρίτη, γιατί μπορεί να έχω περισσότερο κιόλα από εδώ ή μπορεί να νιώθω καλύτερα από εκεί. Και αν πάω εκεί θα είναι διαφορετικά και έχει ένα κάθιστο. Τι υπεραγμάχω. Λοιπόν, <χω> ακόμη δε και καθύπνου διονύρων φανταστικών φερόμενη εκτιάφτης ως εχμάλωτη και προφασιζόμενη πε, περιβοών και αγρών οικοπαίδων και τετραγωνικών μέτρων κατά το Ευαγγέλιο δεν θυμούνται οι άνθρωποι ή δεν θέλουν να προτιμήσουν τον Θεό όταν αμαρτάνουμε, όταν χάνουμε τον Θεό λίγο μας κόφτει, αν χάσουμε δέκα τετραγωνικά γίνεται χαμός ε, Αυτό είναι ο θεό μας αν θέλεις να έχεις φίλος τον Θεό να αποφεύγεις την πλεονεξίαν δεν είναι μόνο τα σαρκικά αμαρτήματα. Πλεονεξία, πολυπραγμοσύνη είναι τα πραγματικά θανάσιμα μαρτήματα που μας απομακνώνω Θεό. θα πλεονέκτες. Πλεονεξία όχι μόνο οικονομικά και συναισθηματικά. Θέλω όλα τα δικά μου όλη την αναγνώριση δική μου και όλη την αγάπη του άλλου δική μου. Πλεονεξία δεν είναι αυτό. Αλλά τι να δώσω εγώ μόνο να παίρνω. Ως θανάσιμο αμάρτημα και να προσκοληθήσεις στον Θεό αν θέλεις να έχεις φίλους τον Θεό, να αποφεύγεις την πλεονεξία, ως θανάσιμο αμάρτημα και να προσκοληθήσεις στον Θεό διά της εν καρδίου προσευχής και θα έβρεις ανάπαυση στην ψυχή σου δια παντός. Διεσκορπίστη ο νου σα, αυτός είναι ο πρώτος εχθρός σας. Διε τούτου επιδιώξατε την μεταθεού επανασύνδεση και κοινωνία εν την καρδία και ο νου σα. Θα διαφύγει των διασκορπισμών. ο δε, δε, δε, δε, πρώτος εχθρός αυτής της σχέσης είναι ο διασκορπισμός του νου. Και λέει, αν έγινε αυτό φρόντισε να επανασυνδεθείς με τον Θεό δια της προσευχής. Ο δε δεύτερος εχθρός της διαμονής εντός του εαυτού σου είναι η προσκόλληση της καρδίας σου ισκάπιον κάποιον πράγμα, εις κάποιαν επιθυμία, εις κάποιον πρόσωπο. Και η αιμονή εις την εντύπωση να αυτήν φανταστικός. Ή δια του λογισμού, ή δια των αισθημάτων. Όταν κολλήσει το, το, το νους μας σε κάτι. Σε ένα πράγμα. Μένουμε κολλά νους μας. Έχουμε αιμονή. Με το συνέστημα μας, με τη λογική μας, με το μυαλό μας, με την επιθυμία μας. τότε τη χάνεται ο Θεός, απομακρυνόμαστε, ψύχεται η καρδιά μας, διασκορπίζεται το νού μας, είτε προς κάποιον πρόσωπο. Άλλο η αγάπη η αμφίδρομη και η ξεκάθαρη και άλλο ένα πράγμα που γίνεται μονή του ανθρώπου και λέει μα αγαπώ, τι αγαπάς τι αγαπάς αυτό δεν είναι αγάπη, είναι πάθος εμπαθής κατάσταση που φεύγεις από τον Θεό και απομακρύνεις από τον Θεό η αληθινή αγάπη προς κάποιο πρόσωπο πώ δεν φαίνεται όταν φέρνει χαράν, όταν δίνει ελευθερία στον άλλον και όταν δυναμώνει ο Θεό μέσα μας όχι να λυσμονούμε τον, τον Θεό και να συγκεντρώνεται ο νους. Γι' αυτό ένας άνθρωπος που αληθινά αγαπάει και στη δουλειά του πάει καλά. Αν δεν πάει καλά, σημαίνει ότι έχει άρρωστη την αγάπη. Έχω κεντρική φύλλα αυτήν την αγάπη. Και συμβαίνει γιατί και τον Θεό να γνωούμε. Και μάλιστα τι κάνουμε. Φταίνε τα μάγια. Φταίει ο Θεό που με λησμόνησε. Θα πω να εξομοληθώ και ο Θεό θα με βοηθήσει. Θα μου διάβησε και ο παπάς πετύξει εξορκ ή θα μου λυθεί το πρόβλημα, η δικαστική διαμάχη που έχω θα έχει αίσιαν έκβαση. Δεν θα χάσω τα λεφτά μου. Δεν θα χάσω τα δίκαιά μου. Το παιδί μου θα πετύχει σε εξετάσεις. Η Υγεία μου θα γίνει καλά. Όλα τα ζητούμε, λέμε το λογισμό μας. Αλλού όσοι εγώ θέλω, αλλώς σοι. Αυτό όμως για να γίνει χρειάζεται να υπάρχει μέσα μας ένα κέντρο και το κέντρο τη καρδιά μα να κυριαρχείται από την επιθυμία για τον Θεό. Αρκετά είπαμε. Ε, την άλλη Δευτέρα, ευτυχώ που είναι τα Γηου Δημητρίου, βοήθειά μα δεν θα έχουμε συνάντηση. Την Κυριακή ξεκίνησαν οι δεύτερε λειτουργίε. Και τι άλλο, Μιχάλη, έχουμε αγρυπνία, Τετάρτη βράδυ αγρυπνία. Και εδώ μου δώσαν τα παιδιά για παροδοσιακού χώρου. Κάθε Σάββατο 7 και 9, έτσι. Και επειδή είμαστε του κατηχειρήκου μόνο παροδοσιακού. Λάτινο δεν έχουμε.